Όλοι οι Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί, εγχριστώ αδελφοί, τονίζουν ότι η συσώρευση του πλούτου, η συγκέντρωση των υλικών αγαθών, είναι καρπός της πτώσεως του ανθρώπου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, επί λέει ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ελεύθερο και πλούσιο στο παράδεισο και ότι όλο το ανθρώπινο γένος θα απολάμβανε το ίδιο με την πτώση όμως του Αδάμ έσπασε αυτή η ενότητα επήλθε η διαίρεση και ο άνθρωπος έγινε εγωιστής έχοντας μπροστά του το φάσμα του θανάτου και των ποικίλων δυσκολιών της ζωής πρώτα ήταν Θεοκεντρικός τώρα έγινε άνθρωπο άνθρωποκεντρικός ατομιστής Επομένως, η ιδιοκτησία, η ανάγκη να έχουμε κάτι δικό μας και να το αυξάνουμε διαρκώς, είναι μεταπτωτικό φαινόμενο που συνδέεται με την αμαρτία, με τα πάθη, με τη θνητότητα και την ανασφάλεια του ανθρώπου. Σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία μας, ο Θεός είναι δημιουργός όλου του κόσμου και των υλικών αγαθών, αυτός μόνο έχει απόλυτη εξουσία πάνω σε αυτά Εμείς οι άνθρωποι σαν παιδιά του Θεού έχουμε μόνο ίσα δικαιώματα Ο Ιερός Ισόστομος λέει ότι όπως έχουμε ίσα δικαιώματα στον αέρα, στον ήλιο, στο νερό, στη θάλασσα κλπ Έτσι έχουμε και ίσα δικαιώματα σε όλα τα υλικά αγαθά και συνεπώς όσοι συγκεντρώνουν και αποθηκεύουν τα υλικά αγαθά καταφέρονται εναντίον του Θεού, εναντίον του αδελφού. Χάνουν δηλαδή την αίσθηση της πατρότητος και της αδελφότητος. Γι' αυτό και η Ορθοδοξία αγαπητοί αδελφοί δεν στρέφεται εναντίον των υλικών αγαθών αλλά εναντίον των παθών που εισήλθαν στον άνθρωπο μετά την πτώση. Η Ορθοδοξία δεν βλέπει εξωτερικά το θέμα του πλούτου αλλά προσπαθεί να εισέλθει στο βάθος δηλαδή επιδιώκει να απαλλάξει τον άνθρωπο από το μεγάλο πάθος της φιλοκτημοσύνης και της φιλαργυρίας που είναι δυνατόν να υπάρχει σε όλους αδιακρίτω αν είναι πλούσιοι, αν είναι φτωχοί γιατί και ο φτωχός αγαπητοί πολλές φορές παραπονείται και θέλει να αποκτήσει υλικά αγαθά από φιλαργυρία και φιλοκτημοσύνη, από την επιθυμία της κατοχής. Όχι τόσο γιατί υποφέρει, αλλά γιατί, γιατί να έχει ο άλλος και να μην έχω κι εγώ και να μην έχει και αυτός. Το θέμα λοιπόν είναι να απαλλαγεί ο άνθρωπος από την φιλαργυρία που δεν είναι τόσο εξωτερική πράξη όσο εσωτερική επιθυμία. Το μεγάλο λάθος του άχρονος πλουσίου τη σημερινής παραβολής δεν ήταν ότι είχε πολλά υλικά αγαθά αλλά ότι ζούσε αυτόνομα για τον εαυτούλη του. Δηλαδή ζούσε χωρίς την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και του πλησίου του συνανθρώπου. Ενώ δηλαδή ο Θεός έστειλε τη βροχή και δημιούργησε τις κατάλληλε συνθήκε για να καρποφορήσει η γη γιατί τίποτε δεν γίνεται χωρίς την πρόνια του Θεού ενώ με άλλα λόγια οι καρποί ήταν δώρα του Θεού αυτό τα θεωρεί δικά του και δεν λέει ούτε ένα ευχαριστώ επίσης δεν σκέφτεται τους συνανθρώπους του να μοιράσει έστω τα πλεονάζοντα αγαθά θέλει αυτό να τα απολαύσει όλα και μάλιστα για πολλά χρόνια Δυστυχώς, ο άνθρωπος, ο πλούσιος αυτός της σημερινής παραβολής εκφράζει άριστα τον άνθρωπο της εποχής μας. Όλος ο σύγχρονος πολιτισμός μας διακρίνεται για αυτά τα δύο στοιχεία της αθείας και της μη Σήμερα οι πολλοί ζούμε χωρίς Θεό. Ζούμε χωρίς την αίσθηση της παρουσίας των συνανθρώπων μας. Δεν πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Θεός διευθύνει προσωπικά τον κόσμο αλλά πιστεύουμε στους λεγόμενους φυσικούς νόμους όμως κάτω από τους φυσικούς νόμους υπάρχουν οι πνευματικοί λόγοι η άκτιστη δηλαδή ενέργεια του Θεού τη ζωή μας εμείς σήμερα τη θεωρούμε αποτέλεσμα δικό μας το ψωμί που τρώμε δεν το θεωρούμε δώρο του Θεού αλλά σαν αποτέλεσμα των ικα... ικανοτήτων μας τη εργασία μας και λέμε πολύ συχνά δουλεύουμε και έχουμε το ρύζι, το αλεύρι, τη ζάχαρη έτσι όπως είναι όλα τυλιγμένα μέσα στη Σελοφάν τα θεωρούμε σαν προϊόντα του εργοστασίου και όχι σαν δώρα του Θεού νομίζουμε δηλαδή ότι τα αγοράζουμε επειδή έχουμε χρήματα και όχι γιατί είναι ιδιαίτερη ευδοκία του Θεού σε μας αυτό όμως λέγεται ηλιστικός τρόπος ζωής εκοσμίκευση γι' αυτό και δεν σκεπτόμαστε το μεσημέρι ή το βράδυ πριν φάμε να κάνουμε προσευχή και να ευχαριστήσουμε το Θεό αποτέλεσμα κάνουμε την αίσθηση της αδελφότητος δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας και λέμε ας δουλέψουν για να έχουν όπως δουλεύω κι εγώ. Δεν εξετάζουμε όμως τι συνθήκες κάθε ανθρώπου. Η νοοτροπία όμως αυτή αγαπητή δείχνει ότι δεν ζούμε τη σωτηρία γιατί η σωτηρία επιτυγχάνεται μόνο με τη στενή κοινωνία και με το Θεό και με τον συνάνθρωπο με τον πλησίον. Ο πραγματικός χριστιανός είναι φιλόθεος και φιλάνθρωπος είναι όλος ανοιχτός και στο Θεό και στον πλησίον αν δεν ζήσουμε αυτή την κοινωνία δεν σωζόμαστε δεν γινόμαστε σώοι δηλαδή δεν γινόμαστε ακέραιοι δεν θα φτάσουμε ποτέ στον προορισμό μας έστω κι αν είμαστε εγκρατείς έστω κι αν είμαστε ευγενεί, έστω κι αν έχουμε πολλές αρετές πιστεύουμε ότι όλα αυτά που λέμε σήμερα αγαπητοί δεν είναι θεωρία Τη φιλανθρωπία και τη φιλοθεία την βιώνουμε εδώ μέσα στο λατρευτικό χώρο. Τη ζουν οι μοναχοί μέσα στα μοναστήρια τους. την ζουν μέσα στην κοινωνία με μονομένα άτομα. Ας παρακαλέσουμε τον Εντριάδη Θεό να μας βοηθήσει στον αγώνα μας, να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από τα πάθη, από τις κακίες μας, ώστε όλοι εμείς, όλη η ενωρία μας, να βγούμε επιτέλους από τον εαυτό μας, να ανοιχτούμε στο Θεό και στο συνάνθρωπο, να ζωντανέψουμε, να γίνει η ενορία μας ζωντανή, μια ζωντανή κοινωνία, μια ζωντανή εκκλησία και τότε, ό, oh, τότε, η παρουσία μας εδώ μέσα δεν θα είναι ανιαρή, η παρουσία μας εδώ μέσα δεν θα είναι τυπική παρουσία μας εδώ μέσα δεν θα είναι παθητική, νεκρή, αλλά ουσιαστική και ενεργητική. Χαρά και ελπίδα θα δίνει στη ζωή μας. Αμήν.